Πάσα με το χέρι τη στο δωμάτιο το πρώτο εκείνου του σπιτιού. Το δηλαδή το οποίο τύχει να είναι έκουση. Εντύπωσή μου έκανε, εντύπωσή μου έκανε Είχα με πει από την ουλή Άρα δεν ήταν η κυρία Ισιώδος, οπότε άδικα το σκέφτημα και το παρουσιάζω ως γεγονός ιδιαίτερο Πέρασα στο χολ χωρί χέρι και κατευθύνθηκα στο δωμάτιο δεξιά Πόπο είδα να ξυπνάει και προστιγμούνε, έρευνησα την περίπτωση να την ερωτευτώ. Τα μαλλιά τη ξανθά, το μαγείο της λευκό αποκαλύπτεται λίγο καθώς είχε μαζευτεί από την επαφή με τα σεντόνια το άλλο λευκό που έμεινε λευκό διότι ήλιο δεν το είδε μέχρι εκείνη τη μέρα, τουλάχιστον όχι για πάνω από δέκα λεπτά και... Τι θα γίνει ρε μάνα?